Εσύ, μα έχουν τρελάρει, μα έχουν πάρει τα αυτιά. Οι νόμιμοι τρομοκράτε, Δένδια, Ταμάτ, ο Στουρνάρα έχει τέσσερι το ξέρει ο Στουρνάρα ότι έχει τέσσερι θύματα. Δεν πιάνει ο ξηρό μπροστά του μπάζα, μιλάμε. δεν πιάνει καλά, 4 εκατομμύρια πιάνει. Οι 4 εκατομμύρια πιάνει ο ξηρό. Αυτή... Λεφτά για να πιάσουμε του τρομοκράτε υπάρχουν. Ναι, ναι. Δηλαδή μα έγινε αυτό... μια μικρή προστίκηση αυτό που είχε πει ο Γιώργο. Έλα, καλημέρα. Έλα. Πώ το αυτό το ωραίο για το ρέμο, ρε, τη βρυσιά, Βενσερέμο. Βενσερέμο, για πε μα και εμά, του ακροδεξίου να μάθουμε τι σημαίνει. Το Βενσερέμο. Ναι. Όλοι στο μαγαζί που τραγουδάει ο ρέμο. Αυτό σημαίνει. Μπράβο, ωραία, μια χαρά. Βέβαια, από το έχω μάθει τώρα κάνει και κάτι άλλο καροκυζιλίκη, δεν τραγουδάει. Μόνο κάνει και τον ηθοποιό, ξέρω εγώ τι κάνει. Καλύτερο, δεν πατάει, δηλαδή. ψυχή δεν πατάει, άστα. Μαζί με τη βύση που βάλε τα καινούργια βυσιάρε. Ο ρεμό, ποιον και να ψυχή δεν πατάει έτσι κι αλλιώ. Αυτό το κοριτσάκι με τα στατιστικά λέει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. 170% του ΑΕΠ είπε. Δηλαδή το πήραν 120 από τον Καραμαλή και το φτάσανε 170 Για ποιο πλέον να μιλάνε. Και είναι τα 170% του ΑΕΠ, το χωστάνε τα παιδιά μου. Και το έχουν πάει και στο αγγλικό δίκαιο. Βγάλανε το λένε για 4 εκατομμύρια τον ξηρό. Δεν βγαίνουν σε καμία πλατεία να δουν την κλωτσοπούν ή ένα να Μόνο τον ξηρό φοβούνται. Δεν πάνε στο διάλογο τα καθίκια. Το κεντρικό τραγούδι που βάζετε, όπω βάλατε την άλλη φορά το μαμασίτα ή την αναβίση του τσούλε, πώ το λέτε εσεί. Κεντρικό τραγούδι. Το κεντρικό τραγούδι. Ωραία, επειδή θέλω να ευθυμίσουμε λιγάκι ακροατέζε, εσύ δεν βάζετε το, αυτό το καγένια. Έχει μέσα κάτι στόλο του μπερλέκι και τέτοια. Ποιο, ποιο. Αυτό αυτοί, αυτοί, το καγένια, ρε, που το λέει. Το καγένια. Α, τι είναι αυτό το, το τραγούδι των νεόπλων που αγοράσαν οι καγέν. και το τραγούδι, τα καγένια. Καγένια, κα, γένια, ρε, μα πώ το λένε τώρα, δεν γα... A Ay de wąta w gaję, kość jajka metaj. Mija w tym gołębam, ale tyle tyle fita puta Καμπάτε <Πίξω> το μεσημέρι να γελάσουμε λίγο, άσχετο διάλογο μας έγινε να την κουλτούρα. Τώρα ο πίσω Σαμαράσεν, πρωθυπουργό και υπουργός πολιτισμού, πάνω Πάνο Παναγιοτόπουλο. Η υποκουλτούρα μεσουρανεί. <Πουσίλου> Καθώ επίση ήθελα να προσθέσω ότι ο, ο Τζόνι, αυτό ο πώ το λέμε, Στριφτάρα, ξέρει. Ο, ο Στριφτάρα. Έλειωνε, γρήγορα. Πάει στο, στην Ευρώπη και του ενεχειρίασε, λέει ο Υπουργό, μία λίστα. Όχι καλά, δεν του ενεχειρίασε καμία λίστα. <σχε> τον κολοχαιρίασε, αυτό λένε. <σχε> δεν το άκουσε καλά. Μην το ρίχνει στο επίπεδο, λοιπόν. Του ενεχειρίασε μία λίστα. Μην το ρίχνω το επίπεδο εγώ. Ναι. Εγώ να μην το επίπεδο, μιλάμε για το τουρνάρα. <σχε> Εσύ έριξε το επίπεδο. Λοιπόν, πάει ο Αντώνιο, ο πρέσδαντ στη. Ποιο πρέπει να ήταν. Αυτό που τον κράξαν στι Βρυξέλλε. Στην πρώτη επίσημη τηλεοπτική για την Προεδρία. Αυτό που βγάλει το πανό και τον κράξαν στην όπερα μέσα. Μπράβο. Πάει ο πρέσβη στην Ευρώπη του. Που το κάνα να βαβάει τα κανάλια που δεν το έπαιξε κανεί. Αυτό, ναι. <laughs> Εγώ θε, θέλω να πω κάτι Ξεχάσαν αυτά τα παιδιά, ξέχασαν Ότι ο Αντώνιο Πρέζιντεντ μιλάει με το Θεό Γιατί δεν τους το είπε αυτό Υποθέτω το... ο Σαμαράς μιλάει με το Θεό με Skype ναι. Τώρα που έρχεται το Wi-Fi το δωρεάν Αυτό στο χείρισε τι εφαρμογέ του Μιλάει με Skype απευθείας Ναι Α, ήθελα να πω για την... Σχετικά με τη θρησκεία, επειδή σχολιάζεται εδώ πέρα αυτή την ώρα ναι. για τον κύριο Τσίπρα, ότι είναι άθεος και τα λοιπά ναι. ναι, και θέλω να πω το εξή: Ο κύριο τον Πούλογλου, συνελήφθη με του 25.000, επικαλέστηκε το Θεό. Σε αυτόν πιστεύει. Αυτοί όλοι που σήμερα κάνουν αυτά που κάνουν στο λαό, δεν είναι ορκισμένοι είναι. να προστατεύουν το λαό. Ναι, κάνουν αυτά που κάνουν. Τον έχουν γραμμένο το Θεό. Το λαό, να δείτε. Ναι, έλα. Επιφάσει είσαι. ψάχνω τον ξηρό και δεν τον βρίσκω. Πολύ! Το Έλα. Προλαβαίνω το φίλο μου το γυμναστηριακό, τον ταξιτζή και ρωτάω εγώ πρώτο. Τα 4 εκατομμύρια τη προκήρυξη από ποιον προπολογισμό τα έχουν βγάλει, Ποιο θα τα πληρώσει. Από τι συντάξει, καλέ, θα γίνει στάση πληρωμών. Μην περιμένετε τέλο του μήνα συντάξει. Να είναι από τη συντάξη με του κολόγερου. Πάει αυτό. Τέλο του μήνα δεν έχει συντάξει, <σχει> έχει ξηρό. Αν τον βρήκα κανένα γέρο στον ξηρό, α τον κρατήσει σπίτι του. Αν τον παραδώσει, θα πληρώσουν όλοι <σχει> Αποστολέ, τα 4 εκατομμύρια ευρώ τη αποζημίωση που θα δώσουν τώρα για τον ξηρό, θα προλάβουν να πάνε στα ταμεία τη Νέα Δημοκρατία για τον προεκλογικό αγώνα ή δεν είδε... βλέπει ότι δεν Δεν ξέρω, άσε τώρα είμαι στεναχωρημένο με άλλο. Θυμάσαι που λέει ο Σαμαράς για το πλεόνασμα, Ναι, ναι. Άστα, αυτό είναι. Πάει. Λες, θα μα τα πάει. Πάει το πλεόνασμα, πάνε όλα. <συμίλω> γα... Όταν τα έλεγε ο άνθρωπο, προβοκάτσχε, παιδί μου, από του Για να μην έχει να λέει ο Σαμαλά για πρωτογενέ πλεόνασμα. Θα πάει όλο στον ξηρό. Που λέει στην αναμονή τώρα, ναι. Ε, το συνέχεια, την την δηλαδή είναι ούτε να το Νομίζω μου το Είμαστε οι που ακούμε τα και θα πάμε να πάρουμε ότι διαφημίζουμε το άσκετο. Το είναι μια σε παρακαλώ πολύ Ως γραφείο εσείς, εννοείτε, τα κονέ, έχετε τα κονέ και ξέρετε που Κάθε βράδυ ξέρω, σε βλέπω, τον μεταφέρετε ρε παιδί μου. Να κάνουμε μια συμφωνία. Επειδή έχω κάτι ψιλοδανειάκι, κάτι στεγαστικά, κάτι που χρεώσει. Ξυγάρε γιατί ε... εμεί δεν έχουμε. Γιατί να κάνουμε συμφωνία ε, με σένα. Φτάνει για όλου, δε 4 εκατομμύρια, δε έτσι. Δεν φτάνει και... για όλου, ξέρει τι χρέη έχουμε εμεί. Μου κάνανε και μείωση μισθού. Έχω και... να τα δώσω και για μια εγγύηση, άστα. Ρε μια συμφωνία, ρε. Δηλαδή θα βάλω και στην άκρη 1 εκατομμύριο, και κανένα 20 που θα τον βγάλουν μετά έξω, θα κάνει χρυσά γεράματα. Του υπόσχομαι, τι να πω δηλαδή θα τον πηγαίνω φέ Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω κάνει μια λιαπίστωση. Όταν σε βάζει το κράτος φυλακή, είσαι στην ξηρού Όταν σε βγάζει, είσαι στην ξηρού Αχ, πολύ καλό. Κριάδα από τις λίγες. Αχ, Δηλαδή, ας. βλέπεις αυτιά, είμαι σίγουρος. Καλά, πολύ. Έλα. Με επιχείρηξη είναι για όλε τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Ξέρω εγώ, για όλου. Είπε για του τρομοκράτε, γενικά, ξέρω εγώ. Ε, να περίπου. καρφώσουμε και τον πρωτερητή, να καρφώσουμε όλου του τρομοκράτε. Όχι, όχι, όχι. ξέρω Να ε, καρφώσουμε ε... του στουρνάρα. Τι Όλοι αυτοί τρομοκρατούν το νοτρατούν το λάθο. Στου καρφώσουμε. Ε... Πρώτον. Ε. Δεύτερον, για αυτά τα λεφτά θα κοπούν αποδείξει για να πετύχει το μέτρο το λέω. Είναι και αυτό. Πρέπει να πετύχει το μέτρο. Επίση, είναι 4 εκατομμύρια πλέον Φυπία. Δεν θέλω καροήσει εδώ και μαλακίε. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε τρομοκράτε, να λουκαρδο. Καλά δεν το έχουμε και στα δυσκολία, με τέτοιο DNA μέσα. Μας, το ρουφιανελίκι υπάρχει στο θέμα. Οπότε δεν, μην ανησυχείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, προσωπικά, δεν φοβάμε τους άθεους, φοβάμε αυτούς που δεν έχουν το Θεό τους. Ναι, καλησπέρα. Yeah. Πε τηλέφωνο για το το Σιβίτ που σου μίλησε ο Γιώργο ο Αγγέκα. Το δώσαμε. Τι το δώσατε, αφού τώρα μίλησα μαζί του και μου πέρασε το τηλέφωνο. Ωραία, τι θέ να κάνω, το παιδιά. Πότε το δώσατε, σήμερα. Όποτε θέλω, το δώσατε. Αφού δεν μίλησε τώρα με τον Γιώργο. Ό,τι θέλω, κανέναν στον ψωματισμό, δεν θέλω να σου μιλήσω τώρα. Εμεί σε δύσκολη θέση. Δεν είσαι συνάδελφο του Γιώργου. Συνάδελφο, εγώ είμαι με τον Γιώργο. Τι είμαι, εγώ να ψωνίζομαι στα παρκάκια. Αυτή είναι η δουλειά του Γιώργου. Τι είναι ο, Τι τα κάνει. Ψωνίζεται στα παρκάκια, καλέ δεν το ξέρει. Έχει περάσει ό, το βράδυ ό, από το ζάπιο. Πρώτο όνομα ο Γιώργο στο Ζάπιο. Τι λέγεται. Συνεργείο έχει. Συνεργείο το πρωί. Πού τους βρίσκει του εργάτε από το συνεργείο δεν ξέρει. Ή του πελάτε. Α το βράδυ στολίζει τεντράκια. Στολίζει τεντράκια. Ναι, ε, είναι αυτό που λέμε το στολίζει το δεντράκι. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ε, δεν το ξέρα Ε μάθε ε, το. Καλά δε, δεν μου λεφ τώρα το το χοντα. Έλα αφήνω τώρα γιατί κολλάστηκα Θυμήθηκα το Γιώργο, που γίνεται π... Βασίλισσα τη νύχτα και κολάστηκα, έλα. Εγώ, ο Θα μου πει σε μένα. Ο δεν Ναι, Τον έχεις δει να, να ξεβιδώνει τα μπουλόνια γι' αυτό. Για και το βράδυ που τα βιδώνει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι, γιατί προλίγο κάτι άκουσα να λέτε. Είμαι αισιόδοξη, παρόλο την... Ε... Του Σαμαράς, δεν κοστίζει τίποτα. Όχι, όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Είμαι αισιόδοξη για την ε... κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαό μα, δηλαδή την πλήρη αφασία. Αν σκεφτείτε ότι χρειάστηκαν 400 χρόνια για να επαναστατήσουν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων. Θέλουμε μόνο 396 χρόνια ακόμη. Δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Αποστολέ! Αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, είστε καλοί και όμορφοι, αλλά ρε, ρε που όταν μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, σαν την κύρια πολυκτένη που τη έκνεψε τον Άντζα η Ουκρανή, κάνετε. Πε στο φίλιο στα νύχια <συστά> <συστά> μαθημαίου ο, ο Σταφάκη. Ο, δεν μα βγάζει τίποτα. Εγώ μόνο που βλέπω ότι έχουν κόψει τον κόλο του Σαντινίκου, κόλο δεξί, μήπω βγάζουν την Εντζουέα και το μέλι να πάνε να χεστούν. Ησούνα πολύ καλό εχθέ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένα. Έτσι μπράβο. Θέλω να κάνει προπόνηση για τον Αλέξη. Έτσι μπράβο. Αποστολή. Έλα. Να σου πω. Άκουσε για την Ξάνθη, ήδη έγινε. Τι έγινε. Που νιώξαν δύο παιδιά από την παέθρα από την παέτηση τη Όχι. Λοιπόν, νιώξαν δύο παιδιά από την παέτηση τη Ξάνθη. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να σου πω το εξή. Τα δύο παιδιά που νιώξαν την παέτηση τη φωτογραφία με ένα παίτι του Παναθηναϊκού. Αυτά τα παιδιά δεν τα διώξανε για την κυριαρχική φωτογραφία. Τα διώξανε γιατί δεν είχαν οι γονεί του λεφτά να πληρώσουν για να ανέβουν στην αντρική ομάδα. 40.000 καπάει το κομμάτι για τον κάθε παίχτη τη μικρή ομάδα για να ανέβει στη μεγάλη. Αυτό είναι ο αθλητισμό που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το σύστημά μα. Από εκεί περίμενε να καταλάβει τη σαπίλα του ποδοσφαίρου. Όχι, περιμένω να το καταλάβει που έχουμε. Από τον πρωθυπουργό που έχουμε, για μια ματιά και στου προέδρου που έχουν τι ομάδε, να καταλάβει όλη τη σαπίλα. Όσο είναι εμπόρευμα αθλητισμό και έχουμε αυτού που μα κάνουν κουμάντο. Δεν θα βγάλουν μακρι. Οπότε... Να, οι, οι νέοι και οι αθλητέ να προσέχουν στον αθλητισμό και να βάλουν τα μάτια τους ε, με τα ματάκια τους να δουν τι γίνεται και να ψηφίσουν ε, αυτό που τους ε, αρμόζει μακριά από αυτές τις κυβερνήσεις. για χαρά. Ναι, Αποστολή. Έλα. Εσύ και η τραγούδα μου και το άλλο ρε. Ποιο? Το χιουχιουάδα, χιουχιουάδα, μου λέει πιέμα τα άδα. Το σουράδα, σωστό. Έλα, αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει, Μου είπε κάποιο τσίγκρι που έχετε κάτι κότετ λέει και δεν τι χρειαζόσαστε. Δεν έχουν καλό κρέα, δεν τι χρειαζόμαστε. Δεν τι χρειαζόσαστε. Ναι, έχω τραβήξει εγώ δέκα σε μερικέ και τίπορα, δε, σάπιο είναι. Ε, δεν ξέρω τόσο, τι. Δεν έχουν το ε, ζουμί. Εγώ επειδή θέλω να τι πάρω μαζί στο χωριό και με εδώ Αθήνα. Ναι, πώ θα τι πάρει μαζί στο χωριό τη κότετ. Θα έρθω στο κοροπή που είσαστε. είσαστε. Στο, στο κοροπή είμαστε. Είμαι το μεγάλο κοντέτσι στο κοροπή, το γνωστό. Το μεγάλο θα πω εγώ. Αυτό θα πει το μεγάλο κοντέτσι στο κοροπή. Λέτε, και θα ακούσεις τα από μακριά. Και έχετε και χήνε μαζί, και χίνες, και πάπιε Και χίνες, και χίνους, και πάπιε. Τι οι όχι χήνους. Η πως πώς βγάζει χινάκια; Α, και αυσανικά. Δεν μπαίνει στη μέση και να σχήνω. Α, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Αυτά θα τα πληρώσω. Γιατί μου είπε ο κύριος Τσίγκρης, μου είπε δωρεάν, δεν ξέρω. Δωρεάν τώρα και εγώ δεν πρέπει κάπως να αποζημιωθώ. Να σου πω τι ψήφισες. Εγώ. Ναι. Τι ψήφισα. Ναι. Πασόκ. Α, και έχει ζώα και είσαι και ίδιο ζώο Θα τα βρούμε σε κάποιο ζώο Γιατί, επειδή ψήφισα πασόκ; Όχι α, α, εντάξει, εσείς άμα μου πείτε να πληρώσω Θα έχω εγώ 100 ευρώ μαζί μου να σας δώσω Καλά είναι Έχετε εσείς λεφτά πάνω, είναι από το πλεόνασμα που τα βρήκατε Τα 100 ευρώ Ναι ε, Από χαρτιλίκι που μάζευα. Μου δίνανε τα παιδιά μου. από Αποκάλυπτα. Όχι, το, τα είπανε, ναι. Τα, αλλά δε, αυτά τα κρατήσαν τα παιδιά, τα βάλανε στον κουμπαρά του. και τα πήρες στον κουμπαρά των παιδιών. Ναι. Εσά. Σίγουρα ψήφισε, Πασόκ. Μήπω ψήφισε, Σαμαρά. Αυτή είναι η τακτική Σαμαρά. Όχι, αυτό εγώ.